Παύλος σήμερα γράφει προς τους χριστιανούς της Γαλατίας η Γαλατία είναι στο κέντρο της Μικράς Ασίας με γνωστές μερικές πόλεις όπως η Αντιόχεια, το Ικόνιο, η Δέρβη αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα το πρόβλημα των Ιουδαϊζών των ψευδοδιδασκάλων οι οποίοι τότε είχαν εισχωρήσει στις νεοσύστατες εκκλησίες της περιοχής αυτής και προκαλούσαν ταραχές και σκάνδαλα. Δεν μπορούσαν να ανεχθούν το κήρυγμα του Παύλου που ήθελε να βγάλει το χριστιανισμό από την Ιουδαία και να το κάνει παγκόσμιο. Αυτοί επέμεναν στο μοσαϊκό νόμο, επέμεναν στον Ιουδαϊσμό, επέμεναν στην περιτομή. Και γι' αυτό για... αμφισβητούσαν την αξιοπιστία του Παύλου, τον συκοφατούσαν, α... αμφισβητούσαν το αποστολικό του αξίωμα, αμφισβητούσαν την προέλευση του Ευαγγελίου που κήρυτε ο Παύλος. Και έτσι λοιπόν ο Παύλος το πρώτο που θέλει σήμερα να γνωστοποιήσει στους γαλάτες είναι η φύση και η προέλευση του Ευαγγελίου που τους είχε κηρύξει Αδελφοί λέει, σας κάνω γνωστό πως το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα δεν είναι ανθρώπινη διδαχή, δεν είναι ανθρώπινη έμπνευση Αυτοί οι Ιουδαίζοντες, οι, οι ψευδοδιδάσκαλοι κατηγορούσαν τον Παύλο και έλεγαν ότι δεν ήταν αυτόπτης και αυτοίκο μάθητη μα, του Χριστού και επομένως, το Ευαγγέλιο που κηρύττει είναι ένα Ευαγγέλιο που παρέλαβε από ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς και ο Παύλος θέλει να το ξεκαθαρίσει αυτό το σημείο. Θέλει να πει πως το Ευαγγέλιο του δεν είναι ανθρώπινης έμπνευσης και ανθρώπινης προέλευσης και ότι ο ίδιος δεν το παρέλαβε. Και δεν το διδάχθηκε από τους ανθρώπους Αλλά με αποκάλυψη Ιησού Χριστού Δηλαδή με έναν τρόπο άμεσο και θαυμαστό Οι άλλοι Απόστολοι όπως ξέρουμε Είχαν κληθεί στο Αποστολικό Αξίωμα Και είχαν διδαχθεί τις Ευαγγελικές Αλήθειες Κατευθείαν από τον Χριστό Ο Παύλος όμως Παρότι δεν υπήρξε άμεσος μαθητής του Χριστού Εν κλήθηκε στο έργο του κηρύγματος από εκείνον και αυτό με θαυμαστές αποκαλύψεις και έτσι μισταγωγήθηκε στη γνώση του Ευαγγελίου, το βεβαιώνει ο ίδιος. Ούτε εγώ το διδάχθηκα, ούτε το πήρα από άνθρωπο, αλλά με αποκάλυψη του Ιησού Χριστού και σε άλλη επιστολή στην προσδρομέους λέει «Κλιτός Απόστολος, αφορισμένος εις το Ευαγγέλιο του Θεού». Τον είχε καλέσει ο Θεός και τον είχε ξεχωρίσει για να διδάξει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και η λέξη Ευαγγέλιο τι σημαίνει. Από το ΕΘ και το Αγγέλο σημαίνει χαρμόσυνη είδηση, καλή είδηση, μήνυμα χαράς, μήνυμα σωτηρίας του Θεού προς τον άνθρωπο. Και κέντρο ακριβώς και ουσία του Ευαγγελίου δεν είναι κάποιες αλήθειες. Πολύ συχνά... Βγάζομαι μερικές αλήθειες για να δείξουμε το πόσο σοφό είναι το Ευαγγέλιο Το Ευαγγέλιο δεν περιέχει αλήθειες αλλά περιέχει την αλήθεια Ένα πρόσωπο, το πρόσωπο, ο Χριστός Ο Χριστός είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας Το Ευαγγέλιο δηλαδή δεν είναι κατά άνθρωπον όπως λέει ο Παύλος Αλλά το μήνυμα της σωτηρίας διαποκαλύψεως του Ιησού Χριστού όταν μιλάμε για αλήθεια του Ευαγγελίου, η αλήθεια δεν είναι ιδέα, δεν είναι έννοια, είναι πρόσωπο. Η αλήθεια μέσα στην πίστη μας δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι σύνθημα, δεν είναι ιδέα, δεν είναι τίποτε από όλα αυτά, αλλά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η αλήθεια δηλαδή για πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου παρουσιάζεται σαν πρόσωπο, συγκεκριμένο πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου. Και αν δεν γνωρίζεις τον Κύριο, δεν γνωρίζεις την αλήθεια. Όταν ο Θεός μιλάει στη Γραφή, ότι όταν μιλάει μέσα στη Γραφή, τότε όλες οι ενέργειες προσφέρονται ακριβώς το πρόσωπο του Κυρίου. Όταν ο Θεός Πατήρ μιλάει και λέει και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως, φανερώνει ακριβώς το λόγο του, το λάμδα με κεφαλαίο, που είναι η παρουσία και η δημιουργική δύναμη του Χριστού. Όταν στη Θεία Λειτουργία μέσα στη μικρά είσοδο, ο ιερέας υψώνει το Ευαγγέλιο και λέει, Σοφία ορθή, εκείνη τη στιγμή το Ευαγγέλιο δεν είναι για μας ένα βιβλίο, αλλά η παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας. Γι' αυτό και εμείς και ο λαός τι απαντάει «Δεύτε προσκυνήσομεν Χριστό». Αυτές τις μεγάλες αλήθειες υπογραμμίζει ο Παύλος όταν ταυτίζει το Ευαγγέλιο με την Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Αυτή την αλήθεια απεκάλυψε ο Χριστός τον Παύλο όταν του πρόσφερε την κοινωνία της αγάπης του. Γι' αυτό και ο Απόστολο την τονίζει ότι το Ευαγγέλιο ουκέστη κατά άνθρωπον, δεν είναι εφεύρημα, δεν είναι επινόημα του ανθρώπινου νου, θρησκευτική αναζήτηση, μεταφυσικό στοχασμό. δεν είναι ανακάλυψη του ανθρώπου, αλλά αποκάλυψη του ίδιου του Θεού στον άνθρωπο. Μας δόθηκε, δια αποκαλύψε Ιησού Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός λέγει ο Άγιος Κύριλος ο Αλεξανδρίας είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας μας. Ο Χριστός είναι το Ευαγγέλιο. Αυτός μας αποκάλυψε το μυστήριο της τριαδικής θεότητος. Αν δεν υπήρχε ο Χριστός δεν θα ξέραμε τίποτε για την Αγία Τριάδα, τίποτε για το μυστήριο αυτό της τριαδικής οικονομίας, της σωτηρίας του κόσμου και του ανθρώπου το Ευαγγέλιο είναι η φανέρωση η αποκάλυψη του ίδιου του Θεού στον άνθρωπο και για να το καταλάβουμε να δούμε για λίγο τι σημαίνει η λέξη αποκάλυψη προέρχεται από το ρήμα από καλύπτω, που σημαίνει ξεσκέπασμα φανέρωση κάτι που είναι κρυμμένο αποκαλύπτεται όταν όμως αυτό το κάτι είναι ένα αντικείμενο τότε αποκαλύπτεται από ένα παράγοντα που είναι έξω από αυτό το αντικείμενο όταν όμως είναι πρόσωπο Τότε το πρόσωπο αυτοαποκαλύπτεται Και έτσι ο Θεός που είναι κρυμμένος Που είναι υπερβατικός Είναι όμως πρόσωπο Και επειδή είναι πρόσωπο Αυτοαποκαλύπτεται Αυτό ακριβώς είναι που κάνει την πίστη μας Να διαφέρει από όλε τις θρησκείες του κόσμου Στη θρησκεία Ο άνθρωπος αναζητάει το Θεό Στην πίστη μας Ο Θεός αναζητάει και βρίσκει τον άνθρωπο η σχέση αυτή κινείται από τα πάνω προς τα κάτω Όλες οι θρησκείες βασίζονται σε ένα αίσθημα θρησκευτικό του ανθρώπου Η πίστη μας όμως δεν ξεκινάει από αυτό Αλλά από το γεγονός της φανέρωσης, της αποκάλυψης του Θεού Ο Θεός φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού Ο Θεός είναι προσωπικός γι' αυτό και αποκαλύπτεται μόνο στον άνθρωπο γιατί και ο άνθρωπος είναι πρόσωπο και αποκαλύπτεται και γνωρίζεται μέσω σχέσεων προσωπικών σχέσεων ε, μάρτυρας μιας τέτοιας σχέσης προσωπικής είναι και ο Παύλος ο οποίος άκουσε και αναγνώρισε τον Κύριο όπως ξέρετε πηγαίνοντας προς τη Δαμασκό υπάκουσε, συμμορφώθηκε σε αυτή την αποκάλυψη και σωτηριώδη κλίση του Χριστού αισθάνθηκε μέσα του τη δημιουργική παρουσία και ενέργειά του και έτσι οδηγήθηκε τελικά στο να εγκαταλείψει το εγώ του, τον εγωκεντρισμό του άνοιξε η ύπαρξή του και παραδόθηκε με εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού το αποτέλεσμα να κηρύξει το Χριστό σε όλα τα έθνη μέσα από ένα εγώ μεταμορφωμένο, αλλοιωμένο το κήρυγμά του πλέον δεν ήταν μια ανθρώπινη διδασκαλία αλλά μια προσωπική εμπειρία από τη συνάντησή του, την κοινωνία και την ένωσή του με τον Άγιο Τριαδικό Θεό η Αποκάλυψη έγινε ο Κύριος μας προσφέρει την αλήθεια του Ευαγγελίου του και περιμένει μια ανταπόκριση από μας περιμένει να τηρήσουμε κάποτε όλοι μας μικροί και μεγάλοι περιμένει να τηρήσουμε τις εντολές του για να αποκτήσουμε τη Θεία Ζωή ξέρετε ο Άγιος Μάξιμος λέει κάτι πολύ ωραίο λέει ότι σε κάθε εντολή του Χριστού υπάρχει μυστικά αδιόρατα ο ίδιος ο Χριστός αν ζούμε δηλαδή την Ευαγγελική Ζωή αν τηρούμε τις εντολές δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να είμαστε σε μία κοινωνία με τον Χριστό, αφού ο ίδιος μας το λέει, ο οποιον την αλήθεια έρχεται προς το φως. Αμήν.